οι οχτροί Και τους φιλέψαμε Ιδωρ και Χωρίς ιδέα Κλέψανε, λένε Να είμαστε λοιπόν εδώ Παρασκευή σήμερα Ως την τρίτη και δεκατρεις Απέχουμε Ο Μήνας έχει απλώς παινιά Οι προνομιούχοι έχουν προνόμια αυτά του επιπίπτεται Και το τα τα χρή... Το το okay, ατρέξω, πόλη, <Κι>, για να μα ήλει οι οχτρεί έχουν εμπίσει την πολύ για την ακρίβεια. Δεν έφηνα ποτέ γιατί οχτρή είναι πάντα μέσα. <Κι>, <μέρα> Τα υπόλοιπα είναι για τις εποχές όπου η πατρίδα έχει σημασία, επειδή όταν μιλούσαμε για πατρίδα λογαριάζαμε πρώτα του ανθρώπου. Τώρα που η πατρίδα είναι χωράφι, μπορεί να ανήκει σε ευρύτερου σχηματισμού. Οχτρή... Λέγε με Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγε με ΝΑΤΟ, λέγε με Καστελόριζο, πώ θέλετε το περνάτε. Λοιπόν, η μεγάλη είδηση δεν είναι το διάγγελμα του Τσίπρα Ούτε για το μοίρασμα αυτό, το, αν θέλετε το ράντισμα Ραντίζει τους φτωχούς της χώρας Το εννοώ, ραντίζει τους φτωχούς της χώρας Που είναι παραγωγό του συστήματος του ευρωπαϊκού Και του καπιταλιστικού και του σοσιαλδημοκρατικού και του αριστερού Το οποίο ίδιο ευαγγελίζεται Και κυρίως θεωρεί ότι πρέπει να στηρίξει μέχρι σε σχάτων Δηλαδή μέχρι τη γραβάτας και το λέω αυτό γιατί τους δραντίζει με ματωμένα ψίχουλα Ότι έχει περισσέψει από τις περικοπές των φτωχών Δηλαδή, μ, αν μπορείτε να το κάνετε σε αριθμούς, η αριθμή είναι συγκλονιστική Αυτό το οποίο είναι εξοργιστικό είναι ότι η Ελλάδα κοιμήθηκε χθες το βράδυ Με την πιζευδέστηση ότι επανέρχεται ο 13ος μισθό. Και καλά να πεινά, και καλά να σε κοροϊδεύουνε, και καλά να ζει στι περικοπέ. Αλλά να σου πετάνε και στα μούτρα ένα ψέμα, ε, αυτό δεν το χωνεύει εύκολα κανεί. Όλοι πέσανε και κοιμηθήκανε με τα κίτρινα από κάτω, ενώ τι φάσει στα κανάλια, με τι κουβέντε, με το διάγγελμα. Διάγγελμα, διάγγελμα. Προσέξτε τι ωραία που είναι κατασκευασμένη η εικόνα. Κανεί διάγγελμα, ενώ η Βουλή συζητάει, λε και τα, τα ζώα μόνοι του οι βουλευτέ, συζητάει τον προπολογισμό. Και επί του περιπολογισμού Ο κύριο Τσίπρας αποφασίσει να βγάλει διάγγελμα Πιο πριν τι έκανε Το διάβασα, το ψαξα Δεν το έχει διεψεύσει κανένας Άρα δεν είναι τρολιά Είχε περάσει τα ξημερώματα Παρέα με τον Γιούρι Ξέρετε, αυτόν που από μακριά γυρίζει κουταλάκια Λοιπόν, επειδή πρέπει να το δούμε Σε προσέγγιση με τα προβλήματα Που μας προκύπτουν από τους διπλανούς μας Δηλαδή από τους Τούρκους και επειδή ήρθε και τα πήρε και τα σήκωσε ένας παλιατζής όλα, αναμνήσεις του ποιο είναι τι και τι κάνει, νομίζω ότι μπορούμε να το παίξουμε σε δύο εκδοχέ, όπως φρόντισε η Νάνση, η αδερφή μου που έχει τη μουσική επιμέλεια, το τηλεφωνικό κέντρο το έχει η Μαργαρίτα Βασιλά, ο, τον ήχο τον έχει στα χέρια του ο Λάσκαρη Αγοραστό, είναι ο Ρία Λεφέμ, 97,8 στην Αθήνα, στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο και ένας παλιατζ και στα τουρκικά από τον Ορχάνο Σμάν και στα ελληνικά από το στράτο Διεδνησίου. Όχι τίποτα άλλο, αν α, δεν ακούσετε το ρεμιξάκι δεν θα καταλάβετε ότι όλα φεύγουν. Πάμε <small> Για να μην λέω πολλά, και επειδή αν δεν γίνει για τον καθένα, η Χρυσή Αυγή προσωπική υπόθεση, ε, δεν νομίζω ότι θα την βγάλουμε καθαρή. Δεν ναι, θα την βγάλουμε καθαρή, γιατί περνάει από ένα ταχύριθμο πλυντήριο σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο εξοραίζεται με τέτοιους τρόπους και με τέτοιους ρυθμούς. Ε, σας θυμίζω ότι εκκρεμεί η δίκη, την οποία ε, το κράτος αδυνατή, αδυνάτισε και να την τελειώσει και να τους φέρει στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Ε, και επειδή πολλοί άλλοι βρέθηκαν στο εδώλιο του κατηγορουμένου μέχρι σήμερα πολύ πιο εύκολα, και για πολύ μικρότερα δικήματα από την εγκληματική ναζιστική συμμορία. Νομίζω ότι ε, αξίζει τον κόπο να σας στείλω σε ένα βραβευμένο δοκιμαντέρ. Απόψε έχω πέντε διπλές προσκλήσεις για τις 10 το βράδυ, στην Αλκιονίδα, να δείτε την ε, ταινία της Αγγελικής Κουρούνη «Χρυσή Αυγή προσωπική υπόθεση». Είναι μια δημοσιογράφος που ερευνά για χρόνια την οργάνωση του ελληνικού ναοναζιστικού κόμματο με τέτοιο τρόπο και με τέτοια προσέγγιση που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάτε να την δείτε. Πήρε ένα ακόμα βραβείο ε, μετά από ψηφοφορία χιλίων μαθητών Λυκείου από σχολεία χωρών τη Μεσογείου, από την Αίγυπτο, την Αλγερία, την Ιταλία αλλά και την Ελβετία. Και νομίζω ότι θα χαρείτε και τη συζήτηση που μπορεί να ακολουθήσει με του συντελεστέ τη ταινία απόψε. Στο, στο 2.11.20, 8.200, πέντε διπλέ προσκλήσει για την Αλκιονίδα απόψε το βράδυ στι 10 για να κλείσει τυπικά η εργάσιμη εβδομάδα σα. Με ένα μυαλό το οποίο μπορεί να ερμηνε να ερμηνεύσει αυτό που μοιάζει με επικοινωνιακό ζουρλομανδία ο λιάκο δίπλα από τις Σιριζές με τα ταγεράκια με γραβάτα και ο Καμένος με αμπέχονο εν καστελορίζω εκεί δηλαδή που χρησιμοποιήθηκε το υπέροχο νησάκι μας αυτό ως φόντο για να έρθει από τον Γιώργο Παπανδρέου το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο στη χώρα Και μαζί με αυτό Όλα τα υπόλοιπα πάμε σε διαφημίσεις Και μετά να μπούμε στα φυσιολογικά πράγματα Που είναι το τραγούδι του χρεωμένου ας πούμε Λοιπόν α, αρχίζουν τα μηνύματά σας Μου γράφει ο Κρύς από το Ηράκλειο Πως θα μπορέσουμε εμείς να δούμε Στην ταινία αυτή στην Κρήτη Άλλο τρόπο δεν υπάρχει. Τι επικοινωνήστε με την Αλκιονίδα. Ζητήστε το Βελισάριο και πείτε του ότι θέλετε να δείτε την ταινία στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Νομίζω ότι υπάρχει και τρόπο και διάθεση να οργανωθεί και μία προβολή στο Ηράκλειο τη Κρήτη να παιχτεί και εκεί. Ε, πάμε στο μήνυμα το οποίο ο φίλο Γιάννη, Βλαχογιάννης πολύ καλά επισημαίνει και έχει και πολύ μεγάλε αλήθειε μέσα. Δεν χρειάζεται να πάρετε μολύβι και χαρτί. Είναι τόσο εμπειρικά γνωστό αυτό που θα σας διαβάσω ώστε το σκεπτικό του μπορείτε να το παρακολουθήσετε α, θα τρελαθώ καλησπέρα Λιάνα ο Αλέξης είπε επίδομα μέχρι και 830 ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια συνταξιού σωστά τώρα άκουγα το στραβελάκι λοιπόν επίδομα, επίδομα 850 ευρώ α, για μεικτή ε, σύνταξη και επικουρικό τόσα θα πάρει λοιπόν για να πάρει κάποιος 830 ευρώ που υπόσχεται ο Αλέξης πρέπει να έχει μεικτή σύνταξη με επικουρικό μαζί 20 ευρώ το μήνα 20 ευρώ το μήνα Υπάρχει τέτοιος Έλληνας που κάνω λάθος θα τρελαθώ Αναλυτικά σας λέω εγώ και γράφει και ο Γιάννης από 500 έως 830 ευρώ, έτσι δημοσιεύτηκε, θα λάβει περίπου το 10% των συνταξιούχων, 270.000. Από 300 έως 500 ευρώ θα λάβει περίπου το 20% των συνταξιούχων, δηλαδή 570.000. Και 300 ευρώ θα λάβει το 30% των συνταξιούχων, δηλαδή 750.000. Άρα υπάρχουν 270.000 άνθρωποι που έχουν σύνταξη από 200 έως το πολύ 20 ευρώ ή αν θέλετε από 20 έως 200 για να το πω με αύξοντα αριθμό είναι αλήθεια είναι απολύτως αλήθεια και είναι εφάπαξ είναι ένα χριστούγεννιατικό δωράκι το οποίο θα παρουσιαστεί και θα εμφανιστεί ως μίζων αντιστασιακή πράξη θα μας πούνε ότι κανένα μεγάλη επανάσταση ότι δεν ρωτήσανε κανένα ναι. τώρα που έχει πάει και ο παπά στην, πλα... στην πλαϊνή πόρτα και δεν πολύ μιλάει μετά τι άδειε. Ε, πήρε τηλέφωνο προφανώ. Σου, Αλέξη, θε το βράδυ. Το Γιούρι Γκέλερ μπορεί να λυγίζει τα κουτάλια. Αυτό δεν μπορεί να λυγίσει τα κουτάλια. Μπορεί να μας τα πάρει μόνο από το στόμα. Γι' αυτό, γι αυτό έχει ένα συμβολισμό ο Γιούρι Γκέλερ με τα κουτάλια. Καταλάβατε. Δεν είναι τυχαίο πράγμα. Ε, Όπω έχει επίση και ένα μεγάλο συμβολισμό να πηγαίνει ε, στον Πανάγιο Τάφο ε, στα Ιεροσόλυμα ω μηχανικό. Ω μηχανικό. Ε, Ξαναθυμάσαι την αθεία. Προσπαθεί να μαζέψει κάτι που να μοιάζει με αριστεροσύνη από αριστερά-δεξιά, από όπου μπορεί. Βέβαια, αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε γιατί είχε και ένα τύχημα εκεί. Την ώρα πήγαινε πήγε να υπογράψει, του χτύπησε με τα χέρια του. Τόσο, τόσο ήρεμο ήταν ο Αλέξη, επειδή θα ερχόταν ένα αναγγείλει ότι θα δώσει στου φτωχού λεφτά. Τώρα πήγε σε συγκίνηση κάτω στο Ισραήλ. Και όπω ήταν αριστερά ο Αναστασιάδη, ε, δεξιά ο Αλέξης και στη μέση ο Μπέντζαμιν ε, Νετανιάχου, πήγε να υπογράψει, του γλίστρι. Σε το χέρι του, χτυπάει το ποτήρι, πέφτει το ποτήρι, κάνει μούσκεμα τη Συμφωνία, μούσκεμα για μουσκεμα, τι υπογραφέ. Οι Έλληνε λέει, οι τόποι φωνάζουν όλοι γούρι γούρι-γου, κοιτάζαν οι Ισραητέ μπορούν να καταλάβουν το γούρι. Δεν ξέρω αν πήρε και κάποιο δεν βούτυξει το χέρι εκεί στο χειμένο νερό να το βάλει και πίσω από τα αυτοί όπω κάνουμε με το κρασί, για να αισθανούμε πάρα πολύ καλά. Μ με σχολείται πάρα πολύ, αλλά αυτά που λέγονται αυτή τη στιγμή και γράφονται και αναπάγονται και κουβεντιάζονται. Είμαστε στο 2016 και πάμε για το 2017. Και μιλάμε για ανακουφιστικά μέτρα της τάξης των 40 περίπου δις για τα επόμενα 43 χρόνια, 43 χρόνια. Επομένως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη δική μου ηλικία, πολλοί άνθρωποι μεγαλύτεροι από μένα και πολλοί άνθρωποι λίγο μικρότεροι από μένα. Εγώ είμαι 62. Αν βάλετε και 43 χρόνια θα πρέπει να είμαι και 43 χρόνια 105 ετών όταν θα έρθει η ανακούφιση. Ο γιος μου θα είναι 65 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί σήμερα θα είναι πενηντάριδε, δηλαδή θα είναι στην ηλικία που μπαίνει με μαθηματική ακρίβεια στην Ελλάδα στη μακροχρόνια ανεργία, εκεί γύρω στα 50. Και σε, σε κοπανάει πάνω στην ανδρική και γυναική κλιμακτήριο, σε κοπανάει η μόνιμη, η διαρκή ανεργία. Αυτ, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ξέρω εγώ. Μπορεί να σα παρηγορήσει το τραγουδί του Χρεωμένου. Η στίχη και η μουσική είναι τη Αρετή Πανομάρκου. Στο τραγούδι ο Γιώργο Δράπτη, στα ο Δημήτρη Τσίνη Κανένα δεν ρώτησα, τα δανεικά τα εξόδεψα. Και οι πιστωτέ με κυνηγάνε, το σπίτι θέλουν να μου φάνε Αυτό γράφτηκε το 12 το τραγούδι Και το 12 ερχόταν για να σκίσει και να καταργήσει τα πάντα Ο Αλέξης που κρυβόταν πίσω από τις λέξεις Και ανακηρύχθηκε ένα από του πιο σεξι Ηγέτες στον κόσμο Σεξ και ξαρόψωμι Νικα, τα τάνικα μπαστούντε, σα κυμπιστώτε σ' με κυνηγάνε. Το σπίτι θέ, το σπίτι θέλουν να μου φάνε. Μα η μοίρα αποφάσισε Φορά την πατήσα. Κι αμέσω <σομίως> το και αμέσω το νεφανιόσα. Λογαριασμούς κι αν μπροστά. Αν τα αφήνω μπρο, τα αφήνω πίσω κι ό,τι λάγει. Αν εγώ έρμο, θα θα δουλέψω. Πανιλεύθερα, πανιλεύθερα για να μαζέψω. Για να να ταξοδεύσω. για να μπορώ, για να, να λένε, μας κλέψανε, κλέψαν αυτοί, ανάπηροι, και αυτή Τώρα ποιο σελέψε ποιον; διότι ξέρετε πω θα πάμε μέχρι αύριο στην ψηφοφορία στη Βουλή. Οι οποίοι θέλουν μάλιστα να τελειώσει και νωρίς να πάει κανένα με τα μεσάνυχτα έχουν βάλει έναν χοντρικό σχεδιασμό όταν αρχίσει η ψηφοφορία περί, περί την ενάτην για να τελειώσει λέει μέχρι τις 12 και όταν αρχίσει τις 12 και να τελειώσει τις 2 ή στι 3 Άρα πού σε ζωή με κύριε Τατελίδωτα 24 ώρα που σε ζωη με κυριε τελείωτα, 24 ωρα που ειχε και ένα νόημα είχε και ένα τζέρτζελο έβλεπες τα πράγματα και τα χαιρόσουν έτσι για να αρχίσω να είμαι και λίγο πικρή. Ε, γιατί δεν δε βγαίνει αλλιώ, παιδιά, δεν βγαίνει αλλιώ καθόλου. Έχουν αρχίσει λοιπόν οι δηλώσει. Δώσατε τα λεφτά χωρίς να μα ρωτήσετε. Και νομίζω ότι προκύπτει μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Τι είναι τα λεφτά. Τα λεφτά. Τα όποια λεφτά, αυτά που παράγουμε εμεί εδώ. <coughs> Και πιστέψτε με, παράγουμε λεφτά. Παράγουμε χρήματα. Παράγουμε πλούτο. Πολύ μεγάλο πλούτο. Πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. Αν δεν παραγάμε μεγάλο πλούτο, γιατί να μα στέλνουνε. Γιατί να μα στέλνουνε. Γιατί να θέλουν να έρθουν εδώ να αγοράσουν, Γιατί φτηνένει η τιμή των πραγμάτων σε τέτοιο ανατρεχιαστικό βαθμό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ηρωικά πράγματα. Έτσι καταλαβαίνετε γιατί έγινε και το διάγγελμα. Για να φαίνεται ο Τσίπρα μόνο, ένα και μόνο, έξω από τον Γιούρι Γκέλερ, διότι βεβαίω στο πλάνο. Ε, εντάξει, η Γιάννη μπορεί να παίρνει εντολή και να κόβει το πλάνο στο Πακαστελόριζο. Για να φαίνονται λιγότεροι αυτοί που πήγανε. Για να μην μπορεί ο άλλο να του πει. Μπορεί να βγαίνουν, να γίνονται συζητήσει και κουβέντε. Στο Ισραήλ όμως, ξέρετε ποιος συνόδευε τον ε, Τσίπρα, πέρα από τον ξαδερφό του ε, με την ιδιότητα του ανθρώπου που δουλεύει στο Υπουργείο Εξωτερικών, ε, ο άλλος που δουλεύει στο Υπουργείο Εξωτερικών και είναι ο Κατρούγκαλος. Έβαλε τα μαντιλάκια του, πήρε τις γραβατούλες του και πήγε κάτω μαζί με τον Τσίπρα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έλεγε ότι αυξάνονται οι συντάξει, ότι έχουν αυξηθεί επί των ημερών του. Ότι τα πράγματα πηγαίνουν υπερβολικά καλά. Του ακούτε και δεν πιστεύετε στα μάτια σας και στα αυτιά σας. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του και στα αυτιά του. Κανένας. Απολύτω. Διότι τα χρήματα που πήγαν, οι χρεωμένοι, οι κομμένοι, τα κομμένα ηλεκτρικά, τα κομμένα νερά, ο τρόπο με τον οποίο ο κόσμο έχει σαλτάρει, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με πυροτεχνήματα τα οποία ενδεχομένω, αυτό κανεί δεν μπορεί να το αποκλείσει, να φτιάχνουν και ένα κλίμα για τι εκλογέ. Εκτό και αν δούμε κάποια παρέλαση με αφορμή την επέτειο των ημείων, στην οποία παρέλαση δεν θέλω, ούτε μπορώ να φανταστώ, τι σημαίνει. Εθνική συμφιλίωση Επίπεδου Αλέξη κράτα πίσω το τρενάκι Γιατί τώρα πια έχουμε Και ελικόπτερο Λοιπόν έτσι ε, Έχουν τα πράγματα Και νομίζω ότι επειδή δύο μήνες έχει εννιά Μπορούμε να πάρουμε μια μικρή ανάσα Με τον Μακεδόνα να τραγουδάει Στη μουσική του Σουγιούλ και Στίχους Του Γιώργου Τζαβέλα Γιατί Πόσο ζει ο άνθρωπο, παρατήρησε μέχρι τα 40 του Κύστερα, μπατήρησε. Για άλλου λόγου το έλεγε όταν το έγραφε. Άλλα πράγματα απολύτω εννοούσε. Τώρα πια άντε να πας να γλεντίσει στα χωριά του Άι Βασίλη που φτιάχνουν οι διάφορε πολιεθνικέ. Πώ σα φαίνεται. Λοιπόν, επειδή λεφτά υπάρχουν και επειδή αυτά τα λεφτά δεν τα βλέπει κανένα, αλλά αυτοί που τα έχουν είναι αυτοί που τα παίρνουν. Πάμε να ακούσουμε το μήνα σε χαινιά. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντίσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντίσουμε. Δε στο Έξε μου δυο πένια, έξε μου δυκλο και ο μήνα έχει και ο μήνα έχει γένια. Όσο ζει ο ανθρώπο ή τα παρατήρησε, μέχρι τα σάραντα του. Κι ύστερα Μέχρι τα σαράντα του Κι ύστερα μπατήρισε Με στο ψεπτικό του νιά έξε μου διπλοπενιά έξε μου διπλοπενιά, Και ομίνα σε γένια Και ομίνα σε χένια Τα γράψα όλα το κατάστοιχο. Και γλαιδώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο. Έγλαιδώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο. Κι με στο ψεύτικο δουνιά, μου δίπλο παινιά. μου δίπλο Και ομίνα σε γενιά και ο έχει ΕΧΕΝΙΑ Η ζωή σου μπλέντισε πριν έρθουν γεράματα και σου λένε άδικα μάθε γερογράμματα και σου λένε άδικα μάθε γερογράμματα ωουνι βεξε μούδι πλόπαειά δέξε μούδι πλόπαεια και ομίνα σε καιια και ομία σουτέ χέια και ομία στ και ομία σε χ Ξέρω ότι ο καθένας από σας έχει την άποψη ανάλογα με το πρόβλημά του γιατί ήταν πιο σημαντικό μέσα σε αυτήν την εβδομάδα που πέρασε από πλευράς δηλώσεων Εγώ θα σας καταθέσω δύο Θα σας καταθέσω την άποψή μου για τη χιδεότερη των δηλώσεων που έχει υπάρξει τον τελευταίο καιρό δηλαδή ε, πέρα καλά. Ο Τσίπρα, όταν εξαγγέλει αυτά που εξαγγέλει, ούτω ή άλλω εξορισμού είναι μια χιδαία πολιτική. Αλλά πάμε σε κάτι πολύ πρακτικό. Ε, θα σα πω τη χιδαία δήλωση και το άλλο που θα σα πω είναι αυτό που έρχεται ως είδηση και που πρέπει να το προσέξετε και που θεωρώ ότι έχει προξενήσει και έναν διάχυτο ε, πανίκο. Ε, το ποιο είναι ο Ερντογάν δεν χρειάζεται να σα το πω εγώ. Το ποιοι τον ανακάλυψαν σήμερα ω δικτάτορα μετά το πραξικόπημα δεν χρειάζεται καν να σα το πω. Ενδεχομένω έχετε το ότι ο Ερτογάν μόλις χθες ανακοίνωσε ότι θα πάρει μέρος και θα εκπροσωπήσει την Τουρκία στην πολυμερή συζήτηση για το Κυπριακό 9-10-11 Ιανουαρίου νομίζω ότι σας μοιάζει με μελομακάρονο ή κουραμπιέ που έχει ε, χαλάσει γιατί δεν καταναλώθηκε προεορταστικά ή εορταστικά. Αυτό είναι μεγάλο γεγονό και θα δούμε τι μορφή που θα πάρει. Και το λέω σε όσου θέλουν λίγο να σκέφτονται και ακούνε ξαφνικά τι θα πούνε οι ξένοι, που είπαν οι ξένοι που βγαίνουν τώρα και λένε οι ξένοι, και αυτό έχει βγει ανακοίνωση. Ότι είναι ρητά το ακούσατε και στο δελτίο, ότι είναι ε, κόντρα στα ανθρώπινα δικαιώματα ο τρόπο με τον οποίο πιάνει τον ένα, πιάνει τον άλλο, πιάνει τον άλλο. Δεν είναι κόντρα στα ανθρώπινα δικαιώματα να πηγαίνει αυτό λοιπόν που λένε όλοι έτσι όπω τον λένε σε διεθνή διάσκεψη, πολυμερή, να εκπροσωπήσει την Τουρκία για το Κυπριακό. Και μη μου πείτε ότι δεν σας νοιάζει το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι αυτό που μπαίνει πάντοτε στη ζυγαριά για να μπορέσει η Τουρκία να μπει <κυκλή> <κυκλή> από το παράθυρο σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και τελικά στους διαδρόμους του πετρελαίου και τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι όπως τη φαντάζετε και να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα. Ε, σας θυμίζω ότι ό,τι ξεγελία και να έχετε ακούσει τα capital control στους θέσει του. Έχουμε εξαιρετικά προσαρμοστεί. Σας θυμίζω ότι αν δεν ήταν το πάμε το απομονωμένο το έτσι που αυτό που δεν πάει στις ίδιες πλατείε και πάμε πλατεία και διαλέγετε άλλη πλατεία πόσα χρόνια τη φάγατε αυτή την κουβέντα στα, στη ΜΑΠΑ αν δεν ήταν αυτό δεν θα κουνιόταν και φίλο. Εκτό αν πήρατε μέρο και είδατε χθε το τεράστιο μέγεθο μια σκούφτας των ανθρώπων που εκπροσώπησαν τη ΓΕΣΕ στην υποτιθέμενη γενική απεργία χθε. Επομένω, για να έχουμε μια συνέστηση, καταλήγω στην χειδεότερη δήλωση τη εβδομάδα. Αφορούσε του νοσηλευτέ και το πλεκτό. Εκδοξεύτηκε από το γνωστό στόμα. Σε μια χώρα που οι άνθρωποι πεθαίνουν κυριολεκτικά σαν τα σκυλιά στα μπέλη από ελήψει ουσιαστικέ στα νοσοκομεία. Δεν έχω καμία αντίρρηση να αναγνωρίσω τον ηρωισμό των ανθρώπων που τα διεκπεραιώνουν όλα όσα πρέπει μέσα σε ένα νοσοκομείο. Από τον γιατρό μέχρι αυτόν που συντηρεί το καλωριφέρ. Από τη γυναίκα που κάφτε και μαντάρι, ενδεχομένω, ένα σεντόνι, γιατί δεν υπάρχουν εκεί που δεν υπάρχουν σεντόνια. Αλλά να μιλά για πλεκτό σε υποβαθμισμένε αριθμητικά. Νοσοκόμε και γενικώ παραιατρικό προσωπικό, το οποίο αν δεν υπήρχε και δεν δούλευε ο καθένα από αυτού για 10 ή για 20, με το προσωπικό του φιλότιμο, με ό,τι αντέχει και δεν αντέχει, δεν θα συζητούσαμε σήμερα ούτε για επιζήσαντες στα ελληνικά νοσοκομεία. Και αυτού να λες ότι πάνε με το πλεκτό, σε κάνει να φαντάζεσαι. Μία μπάλα από μαλλί, όταν την μπλέκονταν οι γυναίκε, θα παίρνανε εκείνο το μαλί όπω ήταν και το κάνανε μπάλα που σου έρχεται η διάθεση, έτσι πολύ τριφέρα, χωρίς καμία διάθεση βίας, όταν ανοίγει το στόμα του αυτός ο άνθρωπος, να έχει μια ωραία μπάλα, με χριστουγεννιάτικα χρώματα, από μαλλί, και να του τη δίνεις λέγοντας, Μα εσύ, την παιδί μου, και όση ώρα τη μάσά, μπορεί και να αρχίσει να σκέφτες Σα πάω λοιπόν γιατί ο υφέρπον φασισμό και ο εκφασισμό τη νοοτροπία εναντίον των άλλων και εναντίον του διπλανού βγαίνει και μέσα από τέτοιε δηλώσει. Και μην τη φοβάστε τη φράση. Γιατί αν αρχίσουμε να φοβόμαστε να τα πούμε αυτά τα πράγματα, στο τέλο θα μα καταπιούν οι φασίσει και θα το έχουμε πάρει μυρουδιά. Ετοιμαστείτε λοιπόν στο 211 η 220 τέσσερι που θα τηλεφωνήσουν θα πιάσουν στα χέρια τους κάτι που και να θέλω να μεταφέρω ραδιοφωνικά δεν μπορώ είναι το εξαιρετικό άλμπουμ αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά του Στάθη του δικό μας του Στάθη εδώ και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κρατήσω πέντε αράδες από το δικό του λόγο στην εισαγωγή γιατί αλλιώς πως να σας μεταφέρω την γελιογραφία που λέει ότι ε, στη Συρία βρέχει βόβες, στην Ελλάδα βρέχει πρόσφυγες και στις Μικιο βρέχει φράγκα Πώ να σας το μεταφέρω αυτόν δεν το δείτε και σκητσαρισμένο λέει όμως κάτι και έχει απόλυτο δίκιο ακούστε τον και μετά όσοι προλάβετε να πάρετε θα τον χαρείτε κιόλα. ο φασισμός, ο πόλεμος, ο ρασισμός και ο εθνικισμό έχουν αναγεννηθεί από τις στάχτες που έχουν προκαλέσει σε μια κροτέσκη και εμάσουσα παλινόρθωση τερατική και τερατόδη η σάπια κοιλιά ξαναγένει σε φίδια και θα συνεχίσει να γεννάει ο αντιφασιστικό αγώνα είναι εκ νέου προτεραιότητα. Είναι υπόθεση όλων των ανθρώπων που θέλουν να ζουν ελεύθεροι. Στι μέρε μα, ο αγώνα κατά του φασισμού είναι ταυτοχρόνο και αγώνα κατά του καπιταλισμού που εκφασίζεται. Γι' αυτό είναι πιο αναγκαίο παρά ποτέ, αλλά και εξαιρετικά δύσκολο. Στι μέρε μα, η ανθρωπότητα μετεωρίζεται πάνω από την ιστορία τη. Εθνικό έλλειμμα. Ορφαία περίδης, το έγραφε το 1996. Στύψε με σαν Λιώσε με σαν την ελιά, φούρνησέ με σαν να πέταξέ με στα βαθιά Πάρα με το ταμείο, απ' την τσέπη τα λεφτά, άρχοντα και καραγκιόζη, κουρελί και κουβάρντα Το 96 Στύψε με σαν το λεμόνι, λιώσε με σαν την ελιά Φούρνησέ με σαν να τσάλι, πέταξε με στα βαθιά Πάρε μου όλο το ταμείο απ' την τσέπη τα λεφτά άρχοντα και χαραγιώζει κουρέλι και κουβαρντά την αυτό που θα με σώσει απ' το φραγκοκράτορα να αγοράσω ένα στέρι η βαθή υπόγειο να αμαλώνω εγώ με μένα με στο ξένο αχυρό να πουρέψε μου σαν αρλή το μαλλι το χειμώνα παρε το μισθό ενός μήνα απ' το στόμα το φαΐ Κλεβω απ' το ιστέρημα μου για να βρω τη γιατριά μου, μα να στον κρόνο με φιάλες οξυγόνο ή στου υπόγειου την πλημμύρα και με βάρκα να πηγαίνω στη σαλοτραπεζαρία, τραπεζαρία. Αρχόντισσα και αγλαία, κουρελού και κουβαρτού την αυτό που θα με σώσει από τη φραγκοκρατία να αγόρασω ένα στέρι ή βαθύ υπόγειο Να μάλλον εγώ με μένα με στο ξενό αχυρώνα Σκάψε με σαν αμπελώνα, κλαδέψε με σαν έλια Πάντα με σαν το σταφύλι, πάρε μου τη για Βράσε με σαν τη χελώνα, γράρε με σαν το λαό. Βάλε τα υπάρχοντά μου σε κοινό λογαριασμό. Φτιάξε με, με ματσακόνι, τεινάξε μου τη σκουριά. Και ξανίσον το καρνάγιο, πετάξε με στα ματιά. Λοιπόν. Ε, ε, συζητάμε εδώ μέσα στο στούντιο. Όταν πέζουν μουσικέ πολλέ φορέ που εμεί τι έχουμε ξανακούσει, ανοίγουμε και μια συζήτηση και αναρωτιόμαστε. Το βλέπω, το βλέπω και στην τηλεόραση, το βλέπω σε αυτέ τις διαγωνιστικού μουσικού, το βλέπω ε, στον τρόπο με τον οποίο γίνονται κάποια σχόλια, πολλέ φορέ και από συναδέλφου. Ρα παιδάκι, μου λες και έχουμε πάει 30, 40, 50, μπορώ να σα πω και 100 χρόνια πίσω από πλευρά εμβάθυνση σε μια κουλτούρα που είναι υπαρκτή. Πού στον κόρακα είναι αυτά τα τελευταία χρόνια. Πάμε και ψάχνουμε ένα τραγούδι και λέμε πω κοίταξε αυτός το είπε το 96, αυτός το είπε το 76, αυτός το είπε το 36. Γερνάμε πίσω, πίσω για να βρούμε τραγούδια. Στα, δεν λέω ότι δεν γράφονται κάποια σύγχρονα τραγούδια αλλά γράφονται με, με, με μια επιτερμικότητα που δεν έχει προσέγγιση βαθύτερη να κουμπάει σε άλλα γνωρίσματα, κοινό πώ η κουλτούρα. Πού στον γόρακα είναι η διανόηση, που στον γόρακα είναι οι άνθρωποι που όφελαν να μιλάνε και όφιλαν να προσφέρονται, όχι να προσφέρουν να προσφέρονται οι ίδιοι να προσφέρονται. Καλά, για το σχολείο καλύτερα να μην μιλήσουμε, αλλά μια και λέω σχολείο, υπάρχουν και παρήγορα πράγματα, σα είπα και για το στάτη. Ο φίλο Γιώργος όποιο και να είναι τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που καταδέχθηκε να καθίσει να γράψει όλο το δώρο και να μας εξηγήσει και να μας παρηγορήσει και έρχεται κολλητά αυτό Γιώργο μου ε, στην κουβέντα που έμαθα προχθές έχει μια α, α, α, φίλη ένα μικρό γιο ο οποίος πηγαίνει σε έναν υπηαγωγείο στο Ήλιον και κάτι εκεί να ζωγραφίσουμε με κάτι να τζαλώσουμε. Εκεί που το είδαμε το παιδάκι να το βοηθήσουμε να προσαρμοστεί. Ήμασταν 5-6 μεγαλη γυρω γύρω-γύρω μέσα σε χώρο δουλειά. Άντε να πάρει και το παιδί δύο μαρκαδόρου να ζωγραφίζει. Το παιδί ήθελε να ζωγραφίζει, ζωγραφίζει. Και μαθαίνουμε από τη μάνα ότι η δασκάλα στον νηπιαγωγείο, στον νηπιαγωγείο στο Ήλιον, είχε διδάξει στο παιδί Μυρό και Καντίνσκι. Και πώ από το Μυρό και το Καντίνσκι με τέτοιε παραστάσει του Μυρό και του Καντίνσκι δίδασκε το ανθρώπινο σώμα στα παιδιά στον Ιππιαγωγείο σήμερα στο Ήλιον σε αυτή την τραγική χώρα του 2016 που λέγεται Ελλά. αυτή τη γυναίκα θα έπρεπε να την βρει να την ανακηρύξει στις σας πως εθνική ηρωίδα είναι η απάντηση στα πλεχτά του πολλάκι. προτιμώ να μην πω άλλε λεπτομέρειες γιατί πολύ φοβάμαι ότι αν κάποιος βρει το ωραίο και το φωτίσει στις μέρες μας Θα φάει καμιά μετάθεση, θα φάει καμιά απόλυση Θα την πετάξουν έξω, αυτοί που δεν ξέρουν Ούτε ποιο είναι ο Μυρό, ούτε ποιο είναι ο Καντίνσκι Γιατί τη μάνα του παιδιού ήξερε Αλλά έφτασε το παιδί του νηπιαγωγείου χάρη στην δασκάλα Να γυρίσει πίσω, να πει στη μάνα για το Μυρό και το Καντίνσκι Και να μπει η μάνα να γκουγκλάρει να βρει ποιο είναι ο Καντίνσκι και όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, τότε ξέρεις ότι υπάρχει ελπίδα. Και επειδή υπάρχει ελπίδα, ακούστε το Γιώργο που μου γράφει. Έτσι σπάει ο φασισμός. Όταν έψασε στα χέρια των γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πολύχνης στα Μετέωρα η πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κιδεμόνων για ενημέρωση και συζήτηση για την εγγραφή μαθητών μαθητριών από τη Συρία στο σχολείο μας αρκετοί ήταν αυτοί που ανησύγησαν ότι θα έχουμε επανάληψη των γεγονότων του Ρεόκαστρου με ρατσιστικές κραυγές κτλ. Η ανησυχία εντάθηκε την ημέρα της συνέλευση, στις 8 του Δεκέμβρη, δηλαδή μ όταν ξυπνήσαμε και είδαμε ότι οι φασίστες βρώμισαν τον τοίχο του σχολείου με αιμετικά υβριστικά συνθήματα ενάντια στα προσφυγόπουλα ενώ υπήρξαν και απειλές ενάντια σε μανάδες να κάτσουν στα αυγά του. Λογικό ήταν λοιπόν ο κόσμος να πάει μουδιασμένο στη συνέλευση και να κοιτάει ο ένας τον άλλο με καχυποψία». Παρ' όλα αυτά, η συνέλευση, στην οποία η προσέλευση ήταν γύρω στα 100 άτομα, ήταν μια ηχερή απάντηση σε όσου παίρνουν το μίσο και το φόβο. Η συντριπλητική πλειοψηφία των γονέων που τοποθετήθηκαν αποδόμησαν όλα τα ρατσιστικά επιχειρήματα για υγειονομικέ βόμβε, ισλαμοποίηση κτλ. Ενώ η συζήτηση γρήγορα κατευθύνθηκε στο πώ θα ενταχθούν καλύτερα τα προσφυγόπουλα στο σχολείο, για την ανάγκη ψυχολογική και άλλη πρόσθετη στήριξη από ειδικού επιστήμονε, με τη δημιουργία τμήματο ένδειξη ή παράλληλη στήριξη. Για τη, γενική διεκδίκηση, ε, για, για, την ανάγκη, για τη γενική ανάγκη καλυτέρευση των συνθηκών υγιεινή και ασφάλιση του σχολείου, για τη διεκδίκηση εμβολιασμού όλων των παιδιών με ευθύνη του κράτου και όχι των διάφορων ΜΚΙΟ. Τονίστηκε πω αυτή είναι η απάντηση στι υπαρκτέ ανησυχίε των γονιών για την υγεία των παιδιών του, ανησυχίε που φυσικά προπήρχαν τη έλευση των προφυσικόπλων στο σχολείο. Ακόμα ήταν γενική απέτηση το άμεσο σβήσιμο των φασιστικών συνθήματων γύρω από το σχολείο. Ήταν τέτοια η καθολική αντίδραση των γονέων που όταν κάποιος φανερά εκνευρισμένος από την τροπή της συνέλευσης ζήτησε να ψηφίσουμε όπως το Ρεόκαστρο αγνοήθηκε εντελώς. Τελικά το μήνυμα ήταν ένα. Το δεύτερο δημοτικό στα μετέωρα της Πολύγνης αγκαλιάζει όλα τα παιδιά άσχετα με το χρώμα τους, την εθνικότητα, τη θρησκεία τους. Διδάσκει την αλληλεγγύη σε όλους τους φτωχούς και κατατρεγμένου και όχι το φόβο και τη μυσαλλοδοξία. Έτσι μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας και είμαστε περήφανοι γι' αυτό ένας γονιό. Αν δεν είστε, είστε περήφανοι πω θα μπορέσουμε να είμαστε ποτέ εμείς. Γι' αυτό δείτε πως σκεφτόταν το 2001 ο Δημήτρης Ζερβουδάκης σε στίχους μουσική αποστόλη Δημήτρα Κόπουλου σκέφτομαι να αλλάξω συμπεριφορά αυτά το 2001 μόλις τα ακούσει ο ίδιος τώρα το 2016 ξέρει ποιος στάθηκε πού και πως σκέφτομαι να αλλάξω συμπεριφορά κι μου του μιλάω. Ε, λέω να φορέσω τα ρούχα, τα ακριβά του που περπατάνε. Και εγώ να περπατάω. Έτσι ίσω κερδίσω μια καλή. Εξώ τον των παλιών, σώσουν με δωτάνε. Θα λέω εκείνο φταίει. Μαγριά από μένα είναι η αντίληψη ότι μπορεί να φοβηθώ να προβάλλω το ωραίο κάθε άλλο. Το απαντάω σε σχόλιο δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι ο λόγος ότι δεν ρώτησα τη γυναίκα αν θέλει να ακούσει το όνομά στο ραδιόφωνο για κάτι που εκείνη κάνει και το θεωρεί φυσικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν το είπα. Το άλλο ήταν ένα πικρό σχόλιο γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε τα βρώμικα και τα άσχημα αλλά πολύ δύσκολα φωτίζουμε το ωραίο και στερώντα έτσι πολύ μεγάλη παρηγοριά. Λοιπόν, να σα πάω εγώ τώρα στο ωραίο. Ε, καταρχήν, η εκδόσει Ωραία, από τι οποίε προέρχεται και το βιβλίο που τώρα θα γίνει η κλήρωση, ε, έχουν όπω κάθε χρόνο, αύριο στι 10 Δεκεμβρίου, που τυχαίνει να είναι και Σάββατο, από τι 12 το μεσημέρι και όσο πάει, ε, το ετήσιο πάρτι που κάνουν Μερακές, κουβεντούλα και χίλια δυο στη Μαυρομηχάλη 11. Όσοι λοιπόν τυχόν κερδίσουν, μπορούν να και από εκεί το βιβλίο και να το χαρούν στη γιορτή για αύριο Εντό για ψώνια, σε μια εποχή που δεν έχει λεφτά, ωραία είναι να πα και σε μια γιορτή, να πα και ένα βιβλίο που έχει κερδίσει και να περάσει και καλά. Μικρή συνεισφορά τη εκπομπή στα ωραία. Το βιβλίο λοιπόν που κληρώνουμε τώρα είναι Οικοσμοπολίτησε. Έχω αντίγραφα πέντε για να α, α, μπορέσετε να τα κερδίσετε. Είναι τη κυρία Ροξάνδρα Μποτεανούλα. Ο τίτλο Οικοσμοπολίτησε. Στι 2 Απριλίου του 1986, πτήση στην Νταβιά από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, θα δεχθεί τρομοκρατική επίθεση. Η συγγραφέα σε επιβάτητα του αεροπλάνου εκείνε τι στιγμέ θα αναμετρηθεί με τη ζωή τη και τη μνήμη τη. Θα επιστρέψει στην πατρίδα των παιδικών τη χρόνων. Μια πατρίδα πλούσια και κοσμοπολίτικη όπω ήταν η Ρουμανία για του Έλληνε τη Διασποράς το 19ο και τον 20ο αιώνα. Με αριστοτεχνική ζωντάνια, με μαρτυρία εμπειρική, με τη κλαφιρότητα τη λογοτεχνία, θα δείτε την οικογένεια α, των Ελλήνων τη Ρουμανία που διασκορπίστηκε στα πέρατα τη ηλιφιλίου από τη Βραίλα στο Βουκουρέστι, στο Μπουένος Άιρες, ξανά στο Βουκουρέστι, στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη και τελικά στα χέρια σας σε ένα βιβλίο η Έλλη, η Λούκια και η Αλίκη που περιπλανήθηκαν και αναζήτησαν καινούργιες πατρίδες. Λοιπόν, στο 211 2008 200, και εμεί περνάμε στις απαραίτητες διαφημίσεις. Κλέψανε, κλέψανε. Λοιπόν, στα μηνύματά σα έχει τώρα πολύ μεγάλο χιούμορ. Και ωρες ωρε αυτά που μεταφέρετε είναι τόσο πικρά που κι εγώ ξέρω καταπίνω. Ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι και εύκολο. Η Γιώτα μου γράφει, ίσω θυμάστε την περίπτωση τη υπερήλικη ανασφάλιση τη μητέρα μου. Τη θυμάμαι, Γιώτα μου, που τη διακόψανε τη σύνταξη των 340 ευρώ και λαμβάνει τη σύνταξη μόνο τη Εθνική Αντίσταση 63 ευρώ. Αυτή δικαιούται άραγε αυτού του χριστουγεννιάτικου επιδόματο. Τι να σου πω, βρε, κορίτσι μου. Τι να σου πω, το δικαιούται, δεν το δικαιούται. Πού είμαι, στο μαντιλάκι του κατρούγκαλου είμαι για να ξέρω, στη διάδοχό του είμαι, στο κομμοτήριό τη να την ακούσω πως σκέφτεται κάτω από τις τρίχες της κεφαλής της. Δεν ξέρω να σου απαντήσω, δεν ξέρω να σου απαντήσω. Όταν με τον πόνο των ανθρώπων οι ελπιδέμποροι παίζουν παιχνίδι και δει προερταστικό, μου κόβεται η ανάσα. Πώ να σα δώσω να καταλάβετε. Εγώ αγαπάω τα τρενάκια. Έχω όμως πολύ μεγάλη δυσκολία να ξεκολουθήσω να τα αγαπάω μετά τη διαφήμιση του Καμένου που έλεγε Αλέξη το τρενάκι, Αλέξη το τρενάκι, θα σου κόψω εγώ την ταχύτητα. Για να βγαίνει σήμερα να λέει ό,τι λέει και να κάνει ό,τι κάνει. Τι να σου πω καρδιά μου, σε ποιο τρενάκι μπορεί κάποιος να μπει. Εδώ μιλάμε για τη μεγάλη ληστεία του τρένου, τη μεγάλη σφαγή και τη μάνα σου. Άλλωστε λες και τη βαριά κουβέντα, εθνική αντίσταση. Και έρχεται να σε παρηγορήσει. Τα μάθω και θα σου πω πάντω αν μέχρι την Παρασκευή δεν τα έχει πάρει. Εδώ θα είμαστε. Οι γιορτές πέφτουν, Κυριακή πέφτουν άλλωστε. Ο Γιάννη, ο Αναστασίου, γράφει ωραία, παρέα. Πήγε κάτω προφανώ εκεί στο Ισραήλ. Αυτό που λυγίζει πυρούνια, με αυτόν παδιάζει πιάτα, δηλαδή τον Κατρούγκαλο. Τρελό σερβίτσιο. Να δούμε τι κόλπα θα κάνει ο Κούλη με τα ποτήρια μοναχά που του άφησαν. Λοιπόν, αρχίστε να ακούτε του ξένου και να θυμάστε ότι μόνοι μα δώσαμε τα κλειδιά. Πόση κουβέντα γίνεται για το Ρέντσι αυτό το καιρό. Και αν παρετήθηκε και δεν παρετήθηκε και τι θα έχει σημασία αυτό σε σχέση με εμά και αν όντω αυτό το τήρησε και παρετήθηκε που έχασε στο δημοψήφισμα που θέλει να κάνει εκλογέ και αυτό και καίγεται και ο Πεπενγκρίλο και που ο Γρίλο μα και όλα αυτά μαζί. Ξεχάσατε ότι πριν από μερικά μόλι χρονάκια ο κύριο Τσίπρα είχε κατεβεί υποψήφιο τη ευρωεκλογέ στην Ιταλία εκπροσωπώντα την Ευρώπη αυτή που σήμερα σα στραγγαλίζει με το γάντε. Θυμάστε μόνο μήπως εκείνο το η Ευρώπη αλλάζει, αλλάζει η Ευρώπη προς την κατεύθυνση που λέγαμε ότι θα γίνει πολύ ωραία και πολύ καλή και πολύ αγαθή ή έκλεισε τα σύνορα για τους πρόσφυγες εκτός των άλλων και πέραν των οικονομικών και από χτέ βγήκε η άλλη μεγάλη ειδήσι της δωμάδας ότι απανενεργοποιείται το δουβλίνο. Δηλαδή η συμφωνία την οποία οριόμαστε εμείς στο Κουκουέ, ότι δηλαδή πρέπει να καταργηθεί Που υποχρεώνει αυτούς που δεν θέλουν τώρα οι Ευρωπαίοι Να τους επαναπροωθούν στην Ελλάδα Γιατί με τη σειρά μας τους επαναπροωθήσουμε Από εκεί που έρχονται Δηλαδή στο πουθενά Στα hot spots Που έχουμε στήσει για να ντραπόμαστε Και μετά να ζητάμε και νόμπελ Με τα χέρια πέρα κλεισμένα Στην αγκαλιά των ΜΚΙΟ Λοιπόν, άντε να τα παλιά. Άντε να πάμε σε κανένα άκουσμα Βίκη Μοσχολιού Μουσική Καλδάρα Στίχη Εμιλίου Σαβίδη Είπα να σβήσω τα παλιά Να κλείσω τα ταυτέρια Και σαν δυο φίλοι καρδιακοί Να δώσουμε τα χέρια Όχι δεν το εννοώ στο Καστελόριζου έτσι τίποτα Κρατήστε το ακριβώ όπως είναι το τραγούδι Είπα να τα παλιά Υπότιτλοι Λοιπόν, α, έχουμε το Δουβλίνο. Έχουμε την άκρη των μεταναστών. Είχαμε την ε, τραγωδία, την παρανοϊκή φιέστα του Καστελόριζου. Είχαμε την παρέτηση του Ρέντσι. Είχαμε την αναγγελία του Τσίπρα για ένα φιλοδόρημα για τι γιορτέ. Προσέξτε, δεν λέει κανένα να μην το πάρουν οι άνθρωποι. Ποιο θα το πει αυτή τη στιγμή. Και μια δραχμή αυτή τη στιγμή, και λέω το δραχμή συνειδητά, αυτό που λέμε τη μια δραχμή στα σε μια. Ε, ε, είναι ο ε, έχει μαζώμενα νοικοκυριά και σε σπίτια. Αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ηρωικό, ούτε μείζον, ούτε σπουδαίο, ούτε ε, ε, ε, έναρξη για εκλογέ. Πώ να σα το πω, παιδάκι, μου είναι σαν να το τομάρι σου πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ φτηνά. Πάρα πολύ φτηνά. Και να πιστέψει ότι αυτό σχετίζεται με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκη, το 13ο μισθό, το σκίσιμο των μνημονίων. Αφού έχουν προϋπάρξει στη χώρα μας δημοψηφίσματα, ψηφίσματα, όπως και στην Ιταλία, ε, όπως και Αλαχού, όπως και αυτά που θα έρθουνε, ξανά ε, εκλογές. Ε, ε, ε, πεποίθηση ότι ε, ε, η Ελλάδα είναι μόνο η αρχαία της μορφή. Αυτή που πήγε και επισκέφτηκε ο Ομπάμα κάνοντας έναν καροεκβιασμούς για το ΝΑΤΟ και για τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και για το 2% που πρέπει να καταβάλλουμε στον ΝΑΤΟ του ΑΕΠ, του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, το 2% στον ΝΑΤΟ, στον ΝΑΤΟ Αυτή τη στιγμή πείτε μου τι χαΐρει, εκτεδεί από το ΝΑΤΟ και τι σιγουριά αισθάνεστε για να σηκώθει να πάει του στην Νακρόπολη, να μην υπάρχει ψυχή γύρω -γύρω. Να είναι αποκλεισμένη η πόλη να μην περνάει κουνούπι Να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος Εκάτο το κινητό του τηλέφωνο <Κι> Στην εποχή της τεχνολογίας που όλα είναι Για να ζούμε όλοι καλά πλουσιοπάρογα <Κι> Να δουλεύουμε λιγότερο, να παράγουμε περισσότερο Και να ζούμε καλύτερα Σηκώθηκε και πήγε και η μοναδική του συνοδή Πάνω στο αρχαίο κάλλος ήταν οι άνδρες της ασφαλείας Ντυμένοι σαν τα παλικάρια Με τα μαύρα κουστούμια στο, στο Μάτρεξ Λοιπόν α, αφήστε με γιατί Φτάνει και έρχεται και ένα Σαββατοκύριακο ε, Από αυτό που Τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά την Κυριακή Κατά το έθιμο το Χριστουγεννιάτικο, φανταστείτε ότι η απέτηση από τον ΟΑΣΑ και είναι την εργαλειοθήκη που έβγαινε και έμπαινε, έβγαινε και έμπαινε και μα έβαζε μέσα σαφήρα, όπω γράφει και ένα φίλο που έστειλε ένα μήνυμα, σαν και το έρμα που πετάνε από τα καράβια, τη σαβούρα, για να μπορέσουν να μείνουν τα καράβια α, των αστών και των λεφτάδων όρθια. Λοιπόν, μέσα σε αυτά ζητάνε να μείνουμε 52 μέρε Κυριακέ το χρόνο ανοιχτά τα μαγαζιά. Και μετά θα σου μιλάνε. Για το καλό που κάνει οικογένεια, όπω λέει το Χάρβαρτ, και οι σταθερέ ανθρώπινε σχέσει στο να ζει κανένα περισσότερο ευτυχισμένα. Ήθελα να ξέρω αυτού του είδου τι αντιφάσει, τι ενδοκαπιταλιστικέ, πώ τι βγάζει κανένα πέρα. Μπορείτε να αναφωνήσετε, «Δε σε θέλω πια. Το παραδοσιακό τη Μικρασία και τη Ιωνία σε διασκευή και απόδοση από του αλχημιστέ μπορεί να είναι με ένα ερωτικό, αλλά όπω λέει η Γκυνάνση, η αγανάκτηση του δεν σε θέλω πια κολλάει από τον καθέναν για τον καθέναν ανα Αντε, να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο με όποιον τρόπο Από τα πολλά που μου έχει καμωμένα, δεν σε θέλω πια, δεν σε θέλω πια. Τα σώθηκαν, τα έχεις μαυρισμένα, δε σε θέλω πια, σε βαρεθήκα <Δελίου> Δε μ' αρέσουν πλέον τα γυνατια, φεύγωθω τα δυο γλυκά σου μάτια. Παίζω και γεννώ κι άλλη αγαπώ, μάθε κι άλλοι μια πως δεν σε θέλω πια. Πως δεν μπορείς να ζήσεις Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια Με Πώ πως θαυτοκτονήσεις Δε σε θέλω πια, σε βαρετικά. Δε μ' αρέσουν πλέον τα γυναίκα, Δε τα δυο γλυκά σου μάτια Παίζω και γελώ κι άλλοι αγαπώ Μάθε κι άλλη μια, πως δε σε θέλω πια Τα νέα σου να κάνει. Δε σε θέλω πια, δε σε θέλω πια. Το ίδιο τόχο κι ανζήσει κι αν, αν πεθάνει. Δεν σε θέλω πια, σε βαρεθεί Δε αν. Δεν μ' πλέον τα γυντάκια. Δε μωθώ, τα δυο σου μάτια. Παίζω και γελώ, κι άλλοι αγαμών. Μάθε κι άλλη μια, πω δεν σε θέλω πια.